Αυτό Παρά στους ακροατές του Newscast, επιστροφή λοιπόν στις εκπομπές μας, είχαμε ένα μήνα, ρε αν μπορώ να το πω έτσι. Παρα λίγο. Και εγώ είμαι ο Χρήστος, μαζί μου είναι ο oh, Άγγελος πάλι και ο Αποστόλης. Γεια. Yeah. Yeah. Τι λέει παιδιά, καλά είμαστε. Καλά. Πώς ναι. περάσετε αυτό το μήνα που δεν κάναμε εκπομπές, <laughs> χάλια ε, χάλια ε. <laughs> Κοίτα αυτό που έλεγε πριν από όσους μία φορά να με βγάλουμε, την κάθε δύο εβδομάδες, πάει ένας μή Κατά δεν είναι ότι είναι ένα μήνα δεν βγάλαμε, χάσουμε 7 επεισόδια. εντάξει, να τη βγάλαμε και ένα, ένα επεισόδιο ουσιαστικά πάει τον άλλο μήνα πάλι. Τέσσερι εβδομάδες περίπου ένα σωπτώ. Εντάξει, ήταν και λίγο έψη πολύ δουλειά το αυτό το μήνα και δεν μπορούσαμε. να. Ναι, γιατί ήταν ασαικάπεια. Πέσει εσύ το έσω, πρώτα. Α πούμε, τι να πω εγώ, παιδιά. Τι ένσω. Ε, Όντω είχαμε δουλειά αυτό το ένα μήνα που δεν κάναμε εκπομπή, έπαιξε λίγο δουλειά παραπάνω. Έπρεπε να βγει, να φύγει και τώρα είμαστε πιο χαλαρή. Έφυγε και κάνουμε κουμπί γιατί μπορούμε. Και πέσει έτσι δεν έχεις. Εγώ την αιβιά ξέρετε πώς είναι τα πράγματα με το ελληνικό στρατό, μια εκεί, μια εδώ, μια εκεί, μια εδώ. <laughs> Περιμένουμε το κοινό. Εγώ σας βλέπω κάθε μέρα online στο, στο Gmail, έτσι. Σου Τι στρατό τώρα, πας, άσε τώρα. Τα. Έχεις online, το πείς μας, ναι. Ε, στο Gmail δεν είναι, πώς με βλέπεις καθημερινά. Εκτός αν αφήσεις, αφήσεις, αφήσεις. Όχι, αυτό δεν αφήσει. Εκτός αν παίρνει το κινητό, με βάζει και online, αν, και δεν νομίζω. Καξεβάζει <συλίδε> λίγο, θα μου δει. Εντάξει, γιατί κανεί στο Google Top και, ναι, ναι, <συλίδε> φτάει... ε, ε, και, και, και θα δεν ναι, δεν προστίζει στα επιτυχία. Εδώ έχει και δεν είναι το κάνει, θέλω να σου μοίσω για να δούμε τη φύγη. Και το Εσύ η αποστόλη. Εγώ τα νέα μου είναι ότι τελείωσα τα του μεταπτυχιακού. περιμένω να κάνω αιτήσει για και το επίσημο το χαρτί να πάρω σιγά σιγά. έχω δώσει και άλλο, έφυγε Ωραία. Γιατί κρύφτηκε και λίγο mm. στο τέλος. Έκανε ε, τα άλλα εντάξει, καλά πάμε. Περιμένουμε και διάφορα πράγματα να μου απαντήσουν και στείλει κάτι στείλουν κάτι. Εγώ έχω μας προτείνω ιδέα επιχειρηματική. Την επιχειρηματική ιδέα, ναι. Θα την προτείνω σε live ή Ω, μετά τε... που θα κάνουμε καφέ. Μετά που θα κάνουμε καφέ. Okay. Αλλά είναι... θα βγάλουμε λεφτά. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Θα κάνουμε News Filter μετά. Θα έχει του τους σερβερ house και, και το ένα και το ναι Θα έχει γραφεία, θα headquarters. πάντα Οκ. Okay. λοιπόν, δούμε ναι, το intro e μου για να σου ναι. Τι <laughs> έχουμε να πούμε στο intro. Απ' την το intro. Κάτι το 23ο επεισόδιο είναι να πούμε έτσι. δεν το έχουμε κάνει. Όχι, δεν το είπα. Το 23 ο δηλαδή το δεύτερο επεισόδιο είναι το μισό του πρώτου. Σωστά. Ε, τώρα. Okay. <laughs> Απλά μου ότι όλο αυτό το καιρό που δεν κάναμε επεισόδιο, εμείς το <laughs> Δεν, δεν ξέρω έχει Προφανές, αλλά έχει γίνει. Έχουμε αλλάξει η εμφάνιση Εγώ, σε κάτι πιο, έτσι, μοντέρνο, παύλα, διαφορετικό από το που μου θέλετε. πολύ ωραία, όλοι. Πιο, πιο κοντά αυτό. στο στυλ του site, του ειδησιογραφικού αγόλου. Ναι, πιο έτσι. κοντά στο ειδησιογραφικού στυλ, πιο κοντά σε... Οχα, κύριο και θέα μου. Πιο κοντά... Εγώ πιστεύω ότι άμα βάλουμε την φωτογραφία του ειδησιογραφικού θα είναι ακόμα πιο... θα έχει μέλλον τροκύρος. Αυτό λείπει το έτσι. <laughs> Πέρα από την εμφάνιση, να πούμε ότι έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα στον τρόπο πλοήγηση με σελίδα. Το πιο οποίο... νομίζω θα είναι σημαντικότερο, εξαυτό είναι το, το. Αυτό το και άκρηση. Εντάξει, η εμφάνιση είναι ωραίο αυτό. Δηλαδή και το μενού που υπάρχει επάνω, με τις κατηγορίες που ο καθένας θα βρει γρήγορα ό,τι τον ενδιαφέρει. Θα τελεστάει. Δεν λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, θέλει, α... ξέρω εγώ για κινητά, πάει καλύτερα σε κινητά, να ψάχνει που είναι κτλ. Θέλει ξέρω εγώ. podcast πάει κατευθείαν στο Τοπίο και να θέλει. ξέρω εγώ η... για το Lost και να βάζει. Πάσει στο Lost και να βάζει. ότι οι κατηγορίε ξαναοργανώθηκαν από το μηδέν για να έχουν αυτή την... δομή. τη δομή. ώστε να μπορεί άλλο εύκολα να επιλέγει μεγάλε κατηγορίε και να μπαίνει σε μικρότερε. Mm -hmm. Οπότε είναι πιο εύκολο τώρα πια. Α πούμε ότι μπήκε ε, τάξη παλιά δεν είχαμε. Βαδί, Όμορφο το, και το βασικό τρισδιάστατο. Εδώ δεν φαίνονται όλα τα τάξη που έχουμε. Τα πιο συχνά... συχνά. Ε, εντάξει αυτά νομίζω είναι και όλα και ε, αυτά αξίζουν κιόλα έτσι όπως δηλαδή, τα βλέπω, η επιλογή που κάνει πάρα πολύ καλή. Άμα θέλει κάτι πιο εξειδικευμένο χρησιμοποιεί το Searle, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι πιο συχνό που χρησιμοποιείται. Γιατί είναι αυτή η το και το τελευταίο που είχε 2-3 και, Έχουμε βγάλει, και το το τάξιο, Έχουμε βγάλει και... Φίτερ, Εντάξει, μπορούμε να πούμε λίγο να το να εμφανίζεται, Θεσσαλονίκη εμφανίζεται, το Λόγο εμφανίζεται, λόγικα, Και επίση πολύ ωραίο είναι μέσα σε ένα άνθρωπο που από κάτω εμφανίζονται με όμορφο τρόπο σχετικά βασικά την και κάτι παραπλήσω που Το είχαμε πολύ κρυμμένο. πολύ πιο Κάποιες βελτιώσεις. Ναι, Τώρα ε, τις επανω μπορεί Επάνω-πάνω μπορείς να και μέρες. τα 5 επιλεγμένα άρθρα πιο ενδιαφέροντα που από... έχουμε επιλέξει για εσάς. Πιο Αυτή η Οπότε, η μπορείτε να τα βλέπει να σε ένα καρουζέλ και να βλέπει τις πληροφορίες. Ε, αυτά είναι νότα που φάνες τα ίδια πέντε για πάντα έτσι. θα Αν ενδιαφέροντα, Βασικά πιστεύω είναι το πρώτο το θα κρατήσει το περισσότερο Καλά το προηγούμενο είχε σχεδόν δύο χρόνια. Το πρώτο πρώτο κράτσε λίγο. Ένα χρόνο. Χρόνια, <σοκκινι> τέσσερι, <σοκκινι> το πρώτο κράτσε Το κόκκινη από τον Ιανουάριο. Μισό, το, ναι, Μισό, ναι, ναι. ναι. Μισό χρόνο. Μισό χρόνο. Μισό χρόνο. Μετά πήγε δυόμιση. Άρα αυτό πως θα πάει. δυόμιση. και το ψάχνουμε αρκετά να πετύχουμε κάτι καλό. Τώρα το επόμενο θα έχουν πολύ στο Το 2014. Θα καταστραφεί ο Ωραία, λοιπόν, αυτά για το intro. περναμε στα θέματα. Όχι, δεν ξέρω. να πούμε για τις μόνιμες στήλες. Τι πέσεις, παιχνίδις μου. Άστιλες και έχουν γίνει πάρα τελευταία. Δεν ξέρω πώς, δεν ε, λοιπόν, αυτή, εντάξει. Ε, το, το, υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Θα <laughs> σου πω μετάξω. Γιατί okay. δεν έχει μπει ήδη. Λοιπόν, εγώ παιδιά όσο κάνω τον καφέ και έχω γράφω αυτά που λένε και θα τα βγάλω μετάφραση να το ξέρουν. Γιατί φαίνεται να ακούστηκαν πολλά πράγματα εδώ πέρα. Θα βγουν απλά στη φόρμα. <laughs> λοιπόν, ε, οι μόνιμες στήλες έχουν αλλάξει. Έχουν γίνει πιο πολλές. Ε, η, νέα, καλά, υπάρχει η κλασική μόνιμη στήλη που έβγαζε ο Άγγλος από πάντα. Το, top five, το οποίο εντάξει παιδί μου είναι πλέον μαγνητικό. <laughs> Α το πούμε. Από εκεί και πέρα υπήρχαν ό,τι απέμεινα από τις δικές μου που, που είχα βγάλει ένα φεγγάρι και έβγαινε κάθε μέρα από κάτι. Έχουν μείνει τώρα το News Filter Θυμάται, που είναι ένα φίρμα σε κάθε, κάθε εβδομάδα ένα φίρμα σε ένα group που πλέον δεν υπάρχει, δεν υφίσταται, σαν group. Το News Filter διαβάζει που έχουμε μια πρόταση βιβλίου και μια πρόταση για θέατρο και σινεμά. Και από εκεί πέρα υπήρχε η πρόταση ελεύθερο λογισμικού η οποία εγκαταλήφθηκε σαν στήλη, μπορεί να ξαναρχίσει πιο μετά, δεν ξέρεις ποτέ. Και προστάθηκαν και δύο νέες στήλες, αυτές θέλουν να πούμε πιο πολύ τώρα, γι' αυτό κάνουν το τριάνω φορά. Ε, η στήλη του χρήσης που έκανε, το The Making and the Remaking. Και ουσιαστικά αυτό τι είναι, ε, παρουσιάζω ένα τραγούδι, την αρχική εκτέλεση και, και βρίσκεται και μια διασκευή από αυτές που έχουν γίνει και ουσιαστικά τις παραθέτω για σύγκριση και για διασκεδάση και τίποτα. Υπάρχει λοιπόν στο μέλλον να την εξελίξη, σε The Making and The Remaking and The Further Remaking <laughs> και να και τρίτη σώμα που έχει γίνει πιο μετά. Όχι, η παλιά και για ταινίες Αλλά αυτό θέλει να Πρέπει να δω και την αρχική ταινία που είναι λίγο δύσκολο, ξέρω βέβαια. εγώ. Εγώ άμα θα την, το remake και mm -hmm. μετά να πάω και να πω, ρε, παιδί, που θα δω και το αρχικό. Άμα θες για το που έχω δει, τα παλιά και τα κοινων, Mm. Απλά ρε παιδί μου, η ταινία που έχω, που αυτή που έχω δει εγώ στην Ελλάδα είναι το 50, η ρύθμιση του Και η άλλη είναι το 2000, 2000 mm. το 50 με 50 χρόνια μετάξυμα. Yeah. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον πάντω, μπορεί να. όπω και εγώ ουσιαστικά από όταν είχα κάνει το. το News Filters, θυμάται, δεν το είχα κάνει μόνο, μόνο για groups, απλά έτυχε να βάζω. Δηλαδή, ε, θα, στην αρχή είχα τη σκέψη να αναφέρω και σε κάποιο ηθοποιό που δεν είναι πλέον ενεργή yeah. και θέλετε, τέτοια. Σε κάποιο σκηνοθέτη, οτιδήποτε. Και η στήλη Ανάψε το Φω, που είναι η. Νομίζω. Ε, η δική σου βγήκε μετά από αυτό, ε. Ναι. ναι. Η πρώτη-ελευταία καινούρια στήρι, η οποία είναι τη Μπάρμπι και ουσιαστικά είναι προσωπικέ εμπειρίε, οργανωμένε σε άρθρα. που έχει πάρει και πολύ καλέ κριτικέ κιόλα. Δηλαδή τη διαβάζει πολλοί κόσμο, και εγώ τη διαβάζω φαντικά. Γράφης και έχει δεκτεί πάρα στήλες. πολύ στο πρώτο πρόσωπο. Είναι προσωπικέ ιστορίε, γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή, άμα προσεξετε, τη γραφή τη είναι. Συγκεκριμένο. Μάλιστα, τώρα μιλάμε την Πάρκ να κάνουμε ένα, ένα άρθρο έκπληξη μαζί. Βασισμένο στη στήλη αυτή. Α δούμε αν θα γίνει όμω, γιατί δεν ξέρω. Και να ξεκινήσει και άλλη στήλη. Όχι. Μόνιμη. Όχι. Α, ήταν πλάκα, μιλούσαμε για πλάκα. Για το χορό. Η Αντιγόνη αυτό θα το κάνει. Αυτό λέω. Α, ε, ναι, Έχει, υπάρχει. Εωρείται και μια μόνιμη στήλη για θέματα σχετικά με το χορό. Ε, σχετικά με τον χορό κλπ. Μακάρι να ξεκινήσει και να φτιάξει. Αυτό. Λοιπόν, αυτά με αυτά τα μοίρια της μόνιμης στήλης, μπείτε δίτε τες, γιατί σε λίγο οι νοσφύλλες θα έχει μόνο μόνιμη στήλης, ναι, δεν θα έχει άλλα άρθρα. Αυτό είναι που λέω να τις βρείτε, άμα κάποιος τις ψάχνει, πάντα στο μενού της στήλης, υπάρχει. Πάντα στο news filter και υπάρχει το υπομενού μόνιμη στήλης, όπου αν πατήσετε σε οποιαδήποτε σας ενδιαφέρει, θα σας πατήσω όλα τα άρθρα και είναι στη στήλη. Οπότε, διαβάζεται κατευθείαν. Γεμ... Γενικά το news filter, η news filter κατηγορία έχει τα standard πράγματα, τα podcast, τις μόνιμη στήλης και εντάξει το διαβασμό Αυτά τα πάμε να πούμε τι να Ε, νομίζω πω ναι. μέσα σε ένα θέμα επιστημονικό, παύλο, ερευνητικό Σύμφωνα με έρευνα που βρήκαμε στην πηγή από το Optex-blog του, του Γιάννη Καρκατσάνη έτσι, γνωστός και μίξερ ευταίος Ένα βομάς στους τρεις πρέπει να αναζητάμε τις σχέσεις μέσα από το internet Ναι, όντως <laughs> Και μάλλον είμαι εδώ ο χρόνος θα γίνει, γιατί είναι αμέσως ούτε Λοιπόν, να δούμε λίγο γρήγορα τι έγινε στην έρευνα αυτή. Για να καταλήξετε και εσείς μόνο σας με τη χρήση. Αρχικά, να πούμε ότι η έρευνα είναι της Microsoft και έγινε σε 10 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Στις επόψεις, έτσι. <laughs> <laughs> Στο πλαίσιο τη ότι είχαν σχεδόν 20.000 άτομα, εκ των οποίων 1.300 και ήταν Έλληνε. Ωραία. Και διερευνήθηκαν εμπειρίε και καταγράφηκαν κάποιε από τι διαδικτυακέ συνήθειε τη σύγχρονη ψηφιακή γενιά. Όταν έρχεται η ώρα, το ραντεβού και το φλερτ. Ωραία. Α δούμε λίγο λοιπόν τα αποτελέσματα. Ναι, ναι, τα πρακτικά τη έρευνα, γιατί που κατέληξε. Λοιπόν, ένα στου τρει επιχείρηση να κάνει σχέση με άτομα που γνώση online. Και πάμε σε πιο αναλυτικά στοιχεία. Ε, οι τροπολίτες αριστερές λέει σήμερα τους οικείζουν το πρόσωπο που τους ενδιαφέρει μέσω διαδικτύου. Το 54% παραδέχεται ότι προτιμά να φλεπτάρει στο instant messenger παρά πρόσβαση σε πρόσωπο. Ιστορικά μέσα, MSN το... και τα λοιπά. Έχει και το, τέτοιο. Το ε, ε, αυτό μάτι. είναι μόνο για τη Maxx, νομίζω. εντάξει, ε, μπορεί το το το και το Mac, το αλλά πέρα και... από το MSN υπάρχουν και άλλα. όπω το Facebook, και... Τσιγκ και... Λοιπόν, το 27% των Ελλήνων θεωρεί ότι το διαδίκτυο είναι απλούστερο τρόπος για να κάνει νέες δορυμίες. Ένα στου τρει να εδώ είναι. Προδέκτε ότι έχει επιχείρηση να κάνει σχέση με κάποιον ή κάποιον που γνωρίζει όλα. Εσύ έχει επιχείρηση να κάνει. Όχι. Συχνά. Αν είσαι. Λοιπόν, πιστή ο πατή του σλόγγαν Καλύτερα από την ολόκληρη την έννοια ότι παράξει το μισέ του. Αυτό που φαίνεται αμερικανικό μεταφρασμένο. Ναι, το Better to type than to better say it. type it than to say it. Άρεσε η σοβαρή του. Λοιπόν, σε προσδόκου ανέρχεται στο 32%. Έχουν εκφράσει το έρωτά τους μέσω instant messaging, γενικά. Λοιπόν, το 23% των Ελλήνων βρήκε τον έρωτα στο ίντερνετ, ενώ αυτό το, από αυτό το ποσοστό, το 8% των σχέσεων, κατέληξε σε ευτυχισμένους γάμους και το 25% ζημοκροφώνει σχέσεις. Πρέπει λοιπόν, είναι λίγο Δηλαδή το 1 τρίτο ανα... των Ελλήνων που αναζήτησε, ναι, και από το, το 1 τρίτο το, ναι, ναι. το βρήκε. Ναι. Ναι. Ναι, το βρήκε σε το... σχέση είτε σε γάμο Αυτό και μετά 8% είχε ευτυχισμένο γάμο και 25% είχε με σχέση Από το 3, το 3, /3. Να γάμο, έτσι, το. Λοιπόν. λοιπόν, τώρα πάμε στο πες Εγώ τα ξέρω. <laughs> Το 50% των Ελλήνων δηλώ, δήλωσε ότι έχει χρησιμοποιήσει το, το MSN για να Το 54% Βρίσκει ευκολότερο το φλερτ μέσω του Windows Live προσ... Αυτό το είπαμε ρε παιδιά, γιατί μου βάζεσαι τα ίδια Είναι λίγο ριντερά Πρόσωπρονο πρόσωπο, επαφή Κοίτα άλλο το αναζητάω να ζητάω το νεότητα το μέσω του internet Απλά τυχαίνες και έκανες τι... ε. και έκανες Κι άλλο τι απλά ξέρω το έκανα για το φορές πιο πολύ για την πλάκα μου αυτό Εκεί πέρα έχω το πίντερα Μην βλεφθούν πιο Λοιπόν, και έδωτος και γάμους Πε ή εσύ, Άγγελε. Όχι, γελάμε. Ένα στου όπω είπαμε για πριν, δηλώνει ότι έχει αναπτύξει ένα στου τρει από αυτού που χρησιμοποιήσαν το MSN ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο για να βγουν του. Το βρήκανε και από νεοτικέ σχέσει και μετά την γνώμη μέσω Δηλαδή, όχι Και στου δηλαδή 25%, αποκαλύπτει έχει ξεκινήσει μια μακροχρόνια σχέση με ίντερνετ. 5% σε όπως είπαμε... και το 25% που χάσαμε με μακριχώνει αυτήν την σχέση... Και, και ακόμα και ναι, δεν κράτησε. Το σωτέ 1% ότι γιατί είσαι μια καλή φίλη. Κάτσε, εδώ πέρα. πέρα, το 25% ένα τέτοιο... λέει, ξεκίνησε μια μακριχώνη σχέση με κάποιον που το Αυτό Δεν είναι ότι και να κάνεις το φλερ, Μπορεί να ξέρω αν το σχόλιο σε ένα θέμα του YouTube, να απάντησε ο άλλο μου κάτοικο όταν είπα συζήτηση και. Θυμάσαι τι που είχαμε σε κάτι Eurovision Εγώ θυμάμαι ότι κάτι <άλλο σίλιο> <τα> γράφην... <σίλιο> Εντάξει, <σε χαλιοδέντας σίλιο> μπορεί να το άλλον και αυτό. το Σωστό, μία από που σε ένα σχόλιο. δεν Όχι, Α, παλιά ήταν δεν το αλλά πάντα ψάξω τα μέσα έτσι. Εντάξει, για εσένα... Ναι, το συλλάσσουμε να τα όχι με. Τότε άμα με και δεν μου το είπατε, είστε φεδροί και υπονομεύετε την. Εντάξει, τα σχόλια μα θα μου, φίλες. Εντάξει, το δεν το πίσω. Θα πάμε μετά να ψάξουμε. Και θα αποκάλουμε και έρευνα. Λοιπόν, πείτε μα τι εμπειρίε σα, αφήστε σχόλιο ή μήνυμα ή δεν να μα πείτε τι σα για φλέχτη ή το Facebook, θα Το Facebook αν μπει στο μισό μου, τι λες. Να του κάνουμε να πούμε όποιον άνθρωπο. Αλλά, του το τελευταίο να Λοιπόν... Έρχονται άτομα με Και παλιότερα είχαμε αναφέρει στο Yoshi's ένα θέμα για το Yoshi's Castle. Και έχουμε πει για του που είχε και ο άλλος είναι 70 ενώ είναι 180 Λοιπόν... Ωραία. Αυτά για το θέμα. άλλο. των σειρών κυρίως ξένος σειρών Αμερικάν Σωστά Αμερικάνικον η... Αμερικάνικον η... Αμερικάνικον η... Τι σειρών... Oh, έλα εσύ Μαθηματικέ <laughs> Να σας ειναι Πότε βγαίνουν τα επόμενα επεισόδια Γιατί έχει και λίγο καιρό τώρα που... Είναι απάσαν. η περίοδος Διακοπώνει ναι. τους Αμερικάνους Σοβαρά μη λάθου ε, όχι δεν ξέρω έχουν διακοπές σαν... Για κάποιο λόγο, σταματάεις; στις κόσμοι σταματάεις; τα Χριστούγεννα και για δύο τις ορμάδες είναι να έχει. Σωστό. Επίσης που βλέπουμε. Έτσι, και θα πούμε τώρα τι γίνεται. Καταρχάς να πούμε ότι πάει το Lost, το οποίο ξεκίνησε και πάει Το Lost ξεκίνησε και πάει ακάθικτο, επεισόδια. Και το επόμενο βγαίνει κανονικά. Το πόδι βγαίνει στις 16 όχι το έχει στις Ξέρεις δεν το φάωσαν, ναι, δεν το φάωσαν. Ναι. Μετά 2 Μαρτίου, 9 Μαρτίου, 16, 23, δεν έχει διακοπή, 6, δεν 13, 20, 20, 20, πάει oh. μέχρι 23 Μαρτίου. Για yeah, το Fringe. Το Fringe τώρα, αυτό είχε ένα μήνα σχεδόν διακοπή, παίρτηκε το τελευταίο 4 Σβουαρίου και, δεν και ξέρω ποτέ δεν ξέρεις πότε θα παίρθουν το επόμενο. Άρα, πράγματα που συνεμερώσαμε σε αυτό που ε... θα παίρθουν το επόμενο δηλαδή. Ε, κοίταξε, στο Names πάντως, το Names παίρθηκε 5 Φεβραρίου το επόμενο είναι 5 Μαρτίου Ξένα μήνα ακριβώς Οπότε είναι πολύ πιθανό και το Fringe το επόμενο να είναι το 4 Εντάξει το Fringe όταν πούρες, το πούμε στο σειρά του Φύσουνα μετάξει θα το δούμε Εντάξει λοιπόν. ναι, όταν λέμε 4 Μαρτίου πλάχι αυτή η δουμάδα Κάτσε λίγο έγινε, όσο λέγεται κόλπα Να βάλουμε αυτό να φορτώνει Λοιπόν προχωρούμεντας με τον Ambers το είπαμε βγαίνει 5 Μαρτίου Έτσι Είναι το επεισόδιο Growing Up Πάμε στο Bones, το οποίο και αυτό έχει σταματήσει για αρκετό το καιρό το Τελευταίο παίχθηκε στις 4 Φεβρουαρίου και το επόμενο αναμένεται μένεται 1 μη Απριλίου Το σωματάει 2 μήνες σχερό The Bones on the Blue Line mm -hmm. Μάλιστα Έτσι Μπορεί να δούμε το Fringe Υπάρχει πίσω να ακούσετε ήχους ή οτιδήποτε, μην τρουμάξτε Όχι, οχλείστε η οτιδηποτε μην τρουμαξτε οχι οχλειστε Λοιπόν, ηχοι ε Σωστός Λοιπόν, τριαντανιάντης ε... Απριλίου ε, <laughs> ε, Fest Α, Α μη Απριλίου και θέλετε Μη θα το πει. Θα το πει. Θα το πει. Θα το πει. Θα το πει. Θα το Πάμε στο Ο house. ]ς το ]ς house. Επέφτιακε το τελευταίο. 8 Φεβρουαρίου. Στο τελευταίο. Όχι. Μετά την καμπή. 8 Φεβρουαρίου. <laughs> και πάλι και εδώ δεν λέει. Θα το βρούμε όμως. Χάους MD. MD Εντάξει. Να το έρθω. Και μέχρι να το βρούμε yeah. μπορούμε να το Big Bang Theory. Το οποίο... Έχει παίχτη το 15ο επεισόδιο και παίχτηκε στις 8 Φεβρουαρίου Και ε, το επόμενο, επόμενο 1 η... Μαρτίου με Μαρτίου acquisition. acquisition Μάλιστα, καλά αυτή η τίτλη είναι Ότι τη να, να έτσι, και είναι ξέρω μία φράση σε όλο το επεισόδιο ο τίτλος έτσι Κάποτε ναι, ρε, μέσα ναι. στο επεισόδιο τι λένε αυτή τη φράση Και το human, το being human το, το, οποίο, βλέπω το οποίο το πίκνο το, το βλέπετε μόνο εγώ αλλά παιδιά παιδιά είναι πραγματικά πολύ καλό και έχει ξεφύγει και από το μοτίβο των βρετανικών συνόρων, δηλαδή στη δεύτερη ζωή παίζονται παραπάνω από παρα, 6 επεισόδιο mm -hmm. που είναι το στάνταρ, φτάσει ναι. 8 επεισόδιο και ε, πέφτηκε δεν... 28 Φεβρουαρίου. Θα, θα πέφτει 8 Φεβρουαρίου. Χθε πέφτει και ένα και ελπίζουμε απερθεί. να συνεχίσει εγώ το είχα κόψει είναι πολύ καλό. Ε, το δεύτερο κύκλο καλό, το με τα... Και θα το αφήσουμε μόνο. Όχι, δεν πρέπει να μιλάει, κάποτα λέει. Ε, πού το λέει. Schedule, ξέρω, ο σοους, ο Βασικά πάνε στο, τίτσι στο Wikipedia. Πάνε List of House MD Episodes. Έλα να το βγούμε εδώ πέρα. Το επόμενο είναι... Καλά, εδώ πέρα λέει, εφύ, Α, εδώ έχει όλο το πρόγραμμα του Fox, λοιπόν, Λίχων, πάνε στο... Πάνε List of House Episodes. Ε, τι θέλω να πω, ο σοου, ψάχνουν πόσους, γιατί το house. Ε, το IT Crowd έχει κοινεί κύκλο. Ναι, δεν ξέρω. Είδες τίποτα, αν δεν θα να δεν βάλει Δεν να το ψάξουμε αυτό. Ε. Α, δεν το ψάχνουμε τώρα πέρα. Είχε σταματήσει στους 3. Ναι. Βανάχα, παλιό, το Kimντ. Ναι, είχα γράψει εγώ να το παλιού ότι έχει ανανεθεί η σημαία γιατί από το Το Crowd... δεν έχει καλά. να ε, το 8, δεν έχει Εμάνον, <σομίως> αλλά δεν είχε αναγκαστεί ούτε ημερομηνία ούτε τίποτα άλλο. Είχε ακουστεί ότι θα βγει ένα κλόνσο αμερικάνικος αυτού του πράγματος. Ναι. Αλλά δεν μπορούσε να το βρω πριν. Για να δούμε εδώ στο Wikipedia που λέει ο Χρήστοφ. Και ενώ πολύ καλής σειράς του. Ήταν σαν το Big One Fair, αλλά καλύτερο. Φανέρα. Πάμε σε στη 6. Ήρθαμε θα βγούμε το link. Δεν πειράζει. Λοιπόν, το επόμενο επεισόδιο θα πετύσεις στις 8 Μαρτίου. Οκ. Ωραία, αυτά ήταν με τις σειρές, έτσι λίγο κρατάμε track of time, οπότε πες δε τι. Για τους φίλους ακροατές που είναι Και που βλέπουν πακαλιάτι, κάθεται Το 4 συνεχίζει ένα κάθεκτο, πες το Αυτό δεν τους μηνύσαμε, ε, δεν Πες για το τέτοιο, για το... για το μου Ε, το το τελευταίο δεν έχω το κατεβάσω. Εντάξει. Καλά προφάρε η σειρά, εντάξει, εγώ, καλή πλάκα έχει. Ε, Άγγελ, θα κάτι για να το κλείσουμε, γιατί τραβάζεσαι μάλλον. Κλείσω, πάμε να διασκεδάσουμε λιγάκι. I'm in love with a girl that I think is so fine, I'm in love with a girl that I think is so kind, I'm in love with a girl that's right on my mind, I'm in love, I'm in love, she walks by and I smell her lovely perfume, she says hi, I feel like the month of June, she stays for a while, but not long enough, I'm in love, I'm in love, I'm in love with a girl that's looking so great I'm in love with a girl that won't hesitate I'm in love with a girl that won't let me wait I'm in love, I'm in love If I ask her say, how bad a date, it would break me Or I'd feel great, when I find out, I'd like to make out with that girl και ξεκινώντα στα θέματα τη διασκέδαση, να πούμε ότι πέρσι, το Μάιο, αν δεν κάνω λάθο, στην Ελλάδα είχε έρθει ένα από τα πιο γνωστά ρόξυπνα προτήματα στον κόσμο. Τι λε, Ματιά. Μαριά, αφού σου. Λοιπόν, εσύ τι θέλει να πει και τι με διακόπτει. Εγώ δεν είμαι ειδικής. Κάποιες να πεις. Όχι, Τι να τρώμες, ωραία. Ήρθαμε οι ACDC στην Αθήνα, στο Arca. εντάξει, είχαμε ως και γίνει, φαντάζομαι ότι όσοι είχαν πάει, είχαν πει τα καλύτερα. Σωστό. Φέτος οι ACDC, στο ίδιο tour, νομίζω, έρχονται στην Σόφια, στη γειτονική Σόφια. Υπέροχε πιο κοντά από την Αθήνα, να το πούμε έτσι. Της έτσι. Λοιπόν, οπότε μια πολύ καλή ευκαιρία. Κοίταξε, αν προλάβω να βάλω στο εισιτήριο, γιατί έτσι πως... Φτιάχνω τον μου κάνεις Έχει τον σου μιλήσω, γιατί πήρε τώρα έτσι την κάρτα. Θα στην μου, δεν μπορείς να την πει, από το παρέα Μπορείς Θα πας πα παρέα, να πα. Σωστά. Για Λοιπόν,. Να πούμε ότι η συναυλία θα γίνει στις 10 Μαου στο στάδιο Βασιλεύσκι National Stadium. 9. η του Άξικ Ναΐ. Σωστά, ναι, εννιά η το βράδυ. Και να πούμε λίγο τις τιμές του είναι Στον στάδιο Είναι Βασιλί στα Αβουγάντου Λεύσκι. κάνει... 120 Έλα στα ευρώ. <σταλείως> ε, ευρά, στα ευρώ είναι 61 ευρώ. Μετά έχει πιο φθηνό στα 38 ευρώ 7 και, και μετά έχει 28 ευρώ. 28 ευρώ είναι πολύ φτηνό. Καλησπέρα. <σχει> <σχει> και για να πα εκεί πέρα θέλεις γύρω στα 50 ευρώ με πάντα, πανέλα. Δεν χρειάζεται φυσικά διαβατήρια. <σχει> είναι ευρώ ή κάτι άλλο. Τι έλειψε. Μπορείς να πας και με άλλο. Μπορείς να πας με το Rock Radio διοργανώνει εκδρομή, 70 ευρώ πανέλα, περιθωριάκι. Και κάνεις χαβαλέ κιόλας, κάνεις χαβαλέ. Εσύ μιλανάζεται και του ιδιούς σε δουλειάζοντας. Μπορεί. <laughs> ε, μπορείτε να παραγγείλετε ο στήρα του το ίντερνετ. δεν, δεν ξέρω αν υπάρχει εξτραθρέωση να σας το φέρω στο φέρος σπίτι. Δεν είμαι Μπορεί και να υπάρχει. Βέβαια δεν αναφέρεται στο σωσάγια ή τέτοιο. Ε, αλλά μπορείτε να το αγοράσετε και να πάτε μια μόνο πίσω Σόφια. Μπορείτε να το αγοράσετε και μέχρι να το πάτε, πάτε μέχρι στο σ <laughs> είναι καλή ευκαιρία γιατί το να πας είναι γύρω στις ε, 3 ώρες, 4, στις τέσσερις το πολύ. 230 χιλιόμετρα είναι, τίποτα. Κάτεις την τεκδρομούλα σου, καλό καιρό θα έχει. Εντάξει, σόφια ρε παιδί μου δεν έχω πάει ποτέ, άμα καθίσει φάση, θα πάω. Θα σας πω και πώς πες. Ναι, να βγάλεις φωτογραφία και τέτοια ρε. εντάξει, τη είναι... μπορεί να είναι παππούδες αλλά κάνουν ωραία σόγου. <στονίτρο> μου της πάει η φωνή του <στονίτρο> τραγουδητή Δηλαδή εντάξει μπορεί να μιμησίσουν οι εκδοτέ γι' αυτό αλλά δεν την μπορώ καθόλου. Και έτσι δεν φωνή Αυτό είναι το Scrooge, μάλλον ένα από τα χαρακτηριστικά τη σκορπιά. Ναι, αυτό το ξέρετε. Ωραία, αυτό για του ACDs. Έχετε τίποτα να πείτε. Θα πει ο κι και άλλα. Για διασκέδαση. Καταρχά πριν τι για τη για τι εβδομάδε που ακολουθούν, οι οποίε ξέρω είναι να λίγα το event τελευταίο, το πολύ ωραίο. Και μα άρεσε. Στην αυλία. Ναι. Αντίθεσαν το Herbalizer. Ναι, μπράβο. Ένα αγγλικό συγκρότημα. E, funk, soul, e, jazz, R&B, hip -hop, ό, ό, hop, trip hop, hop, trip -hop, hop. Θες, e, Το οποίο έρθει στην Ελλάδα για πρώτη φορά, δεν κάνω λάθος. Ελπίζουμε ότι τελευταία. Και έπαιξε ήταν. στο Block 33, στη Θεσσαλονίκη. Αθήνα δεν είχε στην Αγγλία, ε. μόνος μας. Δεν ξέρω. Δεν είχε, δεν είχε. Δεν είχε. Αυτό είναι η Πέρι Πέττη φορά που Είχε κόσμο, καλά περάσαμε. Δεν. Το μοναδικό ψευγάδι το παίξαμε λίγο. Μια ε, μία ώρα και 20 λεπτά, ναι. Και δεν παίξαν και γνωστά τρακτράκι που διέκοψαν από ε, το. Κοίταξε, το θεματικό με αυτού είναι ότι είναι αρκετά άτομα, αν και το βασικό σχήμα είναι δύο άτομα. Αυτή οι το Τ Τ Τ Τζιχερμολάιζερ είναι δύο άτομα, ο Τζέι και. Όχι, οι δύο παίζανε μπροστά. Είναι. Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, πάντω οι επισκαινίε εμφανίστηκαν πώ ήταν. Δύο, τρει, πέντε άτομα, αν μετράω καλά. Με γύρω στα 7-8 όργανα μέσα ντράμερ, να παίζονται live. Έξι με τραγουδίστρια. Όχι, 7. Βασίστα, ε... πιχτρά, ε... e, drummer, dj, δύο με τα σαξόφωνα. Ε. Και τραγουδίστρια, φτάνει. Ε, απλά ο σαξοφόνα έπαιζε και φλάουτο, α πούμε. Καλά, ναι, πάνω. έπαιζε τα πάντα. Έπαιζε 5.000 όργανα. Ε, πολύ καλό σοου, Αν και δεν ήταν, νομίζω, εξαιρετικά χορευτικό, α πούμε. Τα παλιά του είναι Trip trip-hop, είναι κατάθλιψη. Ωραία, εντάξει, καλό πέρασαμε. Δεν ξέρω τι άλλο να πούμε για αυτού. Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ που Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Το Τ Τ Τ όλο το Τ Παραλικά, ναι. Λοιπόν, Βασικά, άμα να... θες να... να δεις ποιοι είναι, πας στο Wikipedia, μην ψάξεις το ποιος σάιτους. Έχεις άνθρωπούλες, <σχ> Χρήστο, αλλά πες να λυθεί τώρα μην είμαστε... Ναι, οκ. Okay. Θα μην είμαστε, μη λέμε, μπορούμε να το βρούμε ακριβώς. Έχει πάλι να γράψω Wikipedia. Έλα, τα τρίτα, τα τρίτα είναι. Τα τρίτα. Α, τα τρίτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα Generous, τώρα μπορούμε, δεν γράφει. Γράφει, Hip Hop, Jazz και Ωραία, Εντάξει και τα είναι ο yes. και ο jQuery. Ο είναι το jQuery. Ο jQuery είναι... Πρέπει να είναι ο οξοξοφόλης, νομίζω. Ο τέτοιος, ο είναι, ναι. Ο Αυτός. Λοιπόν. Οκ. να πούμε ότι η τραγουδίστρια Jessica... Darling. Darling. Ήτανε πολύ καλή παρέμβαση στο site. Έδωσε άλλη χρειά, γιατί νομίζω δεν ήταν πάντα μαζί του. Και έκανε ωραία φροντικά, α πούμε. Και ήταν και ωραία σκηνική παρουσία, θα μπορούσα να πω. Πέντε χρόνια. Και δεν τι φαίνεται. Ναι, δεν τι φαίνεται καθόλου, εντάξει. Έχει είναι μεγαλύτερη. <laughs> Τέλο πάντων, αν του ξαναπετύχετε ποτέ στη Θεσσαλονίκη ή όπου είστε ή και στο εξωτερικό, αν δεν και προτείνεστε να πάτε, είναι πολύ καλή εμπειρία. Ακούτε και προφορά βρετανική. Και χαίρεστε. Και χαίρεστε. Και χαίρεστε. Δεν είναι το κλασικό wow-wow-αμερικάνο. Και μπορούμε νομίζω, να συνεχίσουμε μετά από αυτό το σύντομο ή και όχι τόσο πολύ σύντομο, στα τι θα δούμε στο μέλλον. Λοιπόν, για το τρέχον σε Σαββατοκύριακο... ή το περασμένο Ή το επόμενο. Για το... Ναι, για το περασμένο και το επόμενο. 26 <coughs> είναι 28, ο άλλος είναι Πούσουκου. <coughs> ε, υπάρχει ένα θεατρικό, το οποίο... Να είστε... είναι... Πες. Τι. Λεύτερο ζευγάρι. Λέχτερο ζευγάρι, έτσι είναι μεταφράσει στα ελληνικά, του Ντάριου Φω και τη Φράγκα Αράμε, στη συνεδρισία ζωή του Δημήτρη και παρουσιάζεται στο δεύτερο σοφούλη. Αυτό είναι στην Καλαμαριά. Mm. Ε, στα γρήγορα, γράφτηκε το 1983 και είναι μια ξεγαριστική κλημοδία που παραμένει επίκαιρη όσο ποτέ, δείχνει με έντονο και καυστικό τρόπο τι δυσκολίε των σύγχρονων ζευγαριών. Το ποσό για το παρακολουθήσει είναι 15 και 10 ευρώ αντίστοιχα το φοιτητικό. Ενώ κρατήσεις μπορείτε να κάνετε στο τηλέφωνο του θεάτρου, μπορείτε να το βρείτε από την πηγή όλου του... όλων των προτάσεων και ρευστρίων που είναι και πάλι το opencalendar.gr. We love opencalendar. Open rules. Yeah. Εδώ μετά βλέπω ακόμα ένα κεντρικό, ah, α... <εθέρωσα> αποστολής δεν <στο> περνεί τη γη. <εθέρωσα> Έτσι, πρόκειται για ένα έργο του Σάκη Σερέφα, που τιμήθηκε με βραβείο του, του, του Υπουργείου Πολιτισμού του 2007 στην ειδησία Anesthia Ζα και παρουσιάζει η πειραματική του Κρατικού θεάτρου, Ελλάδος. Το κρατικό θέατρο Βορειοελλαδο είναι κλασικό ρε παιδί μου, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Ε... Το ποσό είναι 10 ευρώ μόλι. Λίγο δεν είναι. Τι οικονομικέ προτάσει κάνετε σήμερα. Όχι, δεν είναι οικονομικό θέατρο, μου δει, στον παίζοντα. Παίζεται στο γενικό θέατρο, μου δει. Αχ, αχ. Από 12 Φεβρουαρίου μέχρι 25 Μαρτίου θα διαρκέσουν όλες τι μεταφράσει. Δεν είναι κάθε μέρα όμω, με είναι οι μεταφράσει. Είναι Δετάρτη στι 7, Πέμπτη και Παρασκευή στι 9, Σάββατο στι 9 και Κυριακή 7. Δεν θα πω άλλο θεατρικό ναι, γιατί όχι. κουράστηκα λίγο. Λοιπόν, πρόσφυγα με την ελευθερία Αργουανιτάκη. Απ' μια αγροστή μου. Κάτι καταρχά να δούμε πότε παίζεται. Από 5 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν οι παραστάσει, δεν διευκρινίζεται μέχρι πότε. Ναι, κάθε Παρασκευή Σάββατο για 10 παραστάσει. Δηλαδή. Θα το κάνω δεν θα μα πει. Λοιπόν, δεν έχει ούτε η για το πόσο κοστίζει. Ε, τάξη, δεν... Δεν... Το που όμω είναι Το που Λοιπόν, την Ελευθερία, η Αρβαντάκη, η Ελεγχόμενη Συνήθεια είναι μια ομάδα εξωγόστου Χωτήδη Μπαμπαχάλα, Αλέξανδρου Παρασκευόπουλου, Αλέξανδρου Κτιστάκη, Άγγελο Πολυχρόνου, Θέμη Νικολούδη, Γιάννη Κυρυρυρίδη, Θωμά Κωνσταντίνου και άλλοι. Ενώ το κόνσεπτ είναι τη Αρβαντάκη τη ίδια με τη Λίδα Ρουμάνι. Πάμε σε άλλα τέτοια. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που το βρήκα. Δεν είναι τόσο πολύ event, αλλά. Ε, το Κρατικό Θεάτρου Βορείου Ελλάδο εγκυνιάζει στο φοαγείο του Βασιλικού Θεάτρου την ψηφιακή βιβλιοθήκη του, ένα χώρο γέννηση εριστερική. Οι επισκέπτε του οποίου θα έχουν ψηφιακή πρόνοια στο αρχείο παραστάσεων του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδο και στην πλούσια συλλογή αποδοκουμένων και έργα τρίτη που περιλαμβάνει. Λοιπόν. Αυτά είναι ανοιχτά προφανώ συνεφόμενα από Δευτέρα ω Παρασκευή από 9 έω τι 3 καθημερινά. Ε, λίγο να πούμε τι περιέχει, 2.153 αρχεία βίντεο. 4.852 αρχεία ήχου, 789 αφήσει, 3.122 φωτογραφίες μακετόν σκηνικού και κοστουμιών, 424 φωτογραφίες φροντιστηριακών αντικειμένων, 4.307 δημιουσίευσης τύπου. Δηλαδή είναι ένα σαν λεύκομα ας πούμε mm. με πράγματα που είναι το Κοινωνικό Θέατρο Βορειο Εντάξει είναι μια τεχνολογική α το πούμε έτσι κίνηση που θεωρώ ότι ήταν κανονά ακουστη. Mm. Ο οποίος θέλει μπορεί να πάει και να το δει. Και κλείνουμε με κάτι το οποίο δεν ξεκίνησε ακόμα, αλλά θέλω να το πω. Θα απεχθεί μεταξύ 3 και 28 Μαρτίου, αλλά το λέω από τώρα ε, γιατί Λέβομαι. δεν το ξέρετε, α πούμε. Πρόκειται για το φιόρο του Λεβάντε. Ερώτηση: Το φιόρο δεν είναι. Το φιόρο, το φιόρο του Λεβάντε έτσι λέγεται το έργο. Νομίζω Ξενόπουλο δεν είναι αυτό. Γιατί, γιατί θυμάμαι εγώ ένα φιόρο, ενώ σημάμαι καθ' λάθο. Εντάξει, θα σου πω. Δεν είναι ο Ξενόπουλο. Καλά, αυτό ρε, μου λέγεται φιόρο. Το, το είδα σε αφήσω έτσι, ε, Τις πάντα αυτό. Έχω την έννοια ότι είναι ε, του Ξενόπουλου, του Γεωργίου Ξενόπουλου. Ε, τέλος πάντων, πρόκειται για μια θεδρική παράστηση, που θα ανέβει στο Radio City την περίοδο πηγών 3 με 28 Μαρτίου πρωταγωνιστεί ο Σπύρος Παγαδόπουλος και έχω ακούσει ότι είναι εξαιρετική δουλειά. Είχα δει παλιότερα, νομίζω ότι το σχολείο είχαμε πάει, καλά, τους φοιτητέ του ξενόκου, του οποίου ήταν γνωστό <στονίχε> και ήταν επίση πολύ καλό. Δεν <στονίχε> ο <στονίχε> ήταν ο, ο, ο, ο Παπαδόπουλος. ο Παπαδόπουλο. ήταν ο Παπαδόπουλο. Λοιπόν, να δούμε λίγο την και που στην του είναι ένας ανανεωμένος θύρας τους κάτω από τις κινητικές του Κώστα Τσιάνου, της φωτογραφίες του Φωκά Ευαγγελινού, τη μουσική του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, με συνοδείο δανείς φιλαρμονικής ορχήστρας και έτοιμος να κοιονάρει τα καταρθώματα, τις συνήθειες και τις φοβίες του Μιόνιου, αλλά και αυτός από την πλευρά του με κόλπα χίλια δυο να βάλει κάθε στον mm. Αυτή είναι η επίσημη περίληψη που δίνει το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 Song, you I for, I και το 63ο you are επεισόδιο του Newcast, αυτή τη στιγμή φτάνει προς το τέλος του. Είναι ένα βίντεο πριν το τέλος, είναι εμισόδημα πριν το τέλος. Λοιπόν, και έχουμε τις ηλικιότητες στο και μετά... Ξεκίνησα με... το έχουμε κοιμήσει. Το επεισόδιο είναι αυτό το οποίο το πρώτο που σου έκανε δεν αλλά είναι το πρώτο που αυτό. Όχι, έχει γίνει πολλές Το πρώτο Που σημαίνει αυτό. Ε, πού τι το 64 να είναι το το 6 δεν ξέρεις αυτό. ένα μαθηματικό δεν το Αυτό που δεν με διψήφιο, το 6 επεισόδιο, το 3 2 3 2 6 2 3 2 το πρώτο 3 2 2 Δεν 2 3 2 3 2 3 Άμα σας άρεσε το, το λογοπαίρνουμε τους αριθμούς, πάρτε τηλέφωνο στο 231 <Σχει> 2, 2, 2 9, και πείτε μας <ΣΣ> <πήρα, Σι'> να πέσταρα, συνεχίσουμε <Σι'> <πόσο> <Σι'> άλλα, τώρα, να συνεχισουμε 20, 231-2-2970, <Σι'> καλείτε εκεί πέρα, <Σι'> δεν θα το σηκώσει κανένας, θα τη τηλεφωνιδής, θα πει αφήστε το μήνυμα σας τώρα ή κάτι παρόμοιο και θα το αφήσετε μετά. Και να το πάρουμε με MP3, θα <σχ Chinese> με και... email, μετά από μερικά δευτερόλεπτα <σχ 30> και θα κάνουμε το νομίζουμε, ξέρω, εκεί πέρα μπορείτε να αφήσετε τη γνώμη σας, το σχολείο σας, το καημό σας, mm. <σχ> είμαστε... μπορείτε να ρωτήστε τον ποστόλη την ηλικία έχει, τα Τώρα που δεν τους το GPS στο κινητό μου, που όταν δεν έχει σήμα, λέει ξέρω εγώ, σας ακούω, πατήστε το μηδέν. Αυτό δεν ξέρω δεν ξέρω, Περασμένοι, δεν σας ακούω, πατήστε το μπιδέν. Λοιπόν, και αν όντε σας, σας ακούει το GPS σας, μπορείτε επίσης να στείλετε μήνυμα στο info www.pacmusfilms.gr και να μας το πείτε αυτό, ή και ό,τι άλλο θέλετε. Μπορείτε να ρωτήσετε τον Χρήστο, τι χρώμα Μάξη θα ήθελε να έχει και να το αγοράσετε μετά για δώρο. Ναι. Αλλά δεν, δεύτερο... δεν δίπλωμα για να το οδηγήσει, να ξέρετε. Ε, καλά μου πάει το έχω δίπλωμα, όμως το αγοράγω. Τένις. τώρα. Αύριο έχω ξεκινήσει τα μας, το είπες. Καλή καλό. Αφού έχουμε τα νέα συνεχή το Λοιπόν στο άλλο... Έχω πολλά στο άλλο. Στο άλλο θα μας τα Στο άλλο Ναι, Οκ, Λοιπόν, τι άλλο. θα Μπορείτε να Έχουμε κοντά στους 700 φίλους έτσι. Δεν πήγα γιατί έκανε Valkyrie. Μους χορηγούνται Αλλά, Εντάξει, είμαστε πολύ καλά. Εγώ θυμήθηκα το group και κάνω εγώ στο facebook. δεν έχει επιτυχία καθόλου. Ποιο group. Τι έκανε, τους αξιωματούχους. Ας το group, Δεν πήγα γιατί. Για Λοιπόν... Κάτι άλλο που να πούμε. Μπα. Να περιμένετε νέες αλλαγές στο newsfeed, μικρό βελτιώσεις και μεγάλο βελτιώσεις, βελτιώσεις καινούργια επεισόδια, κατοικίστε για food for thought, φύγες και έφυγες την άλλη εβδομάδα, ποτέ δεξές... ...μilliness for shelter... ...το food for thought ε, όσο ελεύθερο, όσο είναι ελεύθερο... ...το food for thought. αυτό και για ό,τι άλλο να το 2 3 1 και να μας το οποίο το 231-2997 θα συνεχίσει και πολύ καιρό να το έχουμε, γιατί έχει και μια αλήξη. Ένα δε χρόνο, παιδιά. Ναι. Ο, το οποίο σου πρέπει να πω Όχι, εμείς είναι δύο, δύο χρόνια. Όχι, δύο χρόνια, εντάξει, μην το σκεφτούμε. <σχε> <σχε> <δύο μου σάλυψο. σχε> ε, μην το σκεφτούμε. θα το δούμε, δελώς δε, πούμε, και άμα είναι αλήξη, θα... <σχε> θα σταματήσουμε να το λέω, για να το καταλάβεις, ξέρω. Κάτι θα κάνουμε, ξέρω εγώ. Οκ. Αυτά.